Και χωριμένη ηλικία Να με τελειώσει, Μη μου το αρνηθεί, Πίσω στο στίχο μου μη φοβηθεί μ' Α! Ακούμε Αντώνι Γιατί τον το γνωστό καγκετόν είναι αγαπημένο Κάσμαν. Ήρθαν, Ήρθαν οι καμίλες και Ακούμε... προ, ξεκινάμε την Αυτό Καμίλε οι Οι Καμίλα δεν είναι Φέρνουν και τις Καλέ δεν δει. Όχι. Νομίζω, Νομίζω το έρχονται... <laughs> Δεν υπάρχει τίποτα υπερβολικό σε αυτό το τόπο. Όχι, είναι όχι. ο τόπος φτιαγμένο για την υπερβολή. Οπότε το ζούμε με Η σκέψη με χαρά. τώρα είναι. Δηλαδή, ωραία, έρχεται, έρχεται το Άραβος, Μπαίνει σε μια πτήση, όσο ένα τσάρτερ έχει. Ή την Καμήλα, τη φέρνει. Τσάρτερ. Ναι, Βλέπει τα από πάνω. <laughs> κοινίκ, <laughs> ναι, ναι. Ε, η Καμίλα, πού ταξιδεύει. φέρνουμε τι βάζουν μεγάλο. Και Τι θέματα έχει και εσύ. Ε, Κάνουμε ξέρω. μαζί σήμερα, επειδή είναι τελευταία μέρα τη σεζόν. Και δεν είναι να... Πέμπτη, μην μπερδεύεσαι. Είναι Παρασκευή, μια μέρα μετά την Πέμπτη όμω. Και πριν το Σάββατο, μια. Μπράβο. Ε, ε, ε, είσαι ενημερωμένο. Έκατσα και το διάβασα το μυρολόγιο. Καλά έκανε. Για να λέω τι έρχεται αύριο. Πολύ καλά έκανε. Είπαμε να τι τι το πάμε ξέρω. έτσι. Μουσικά θα το πάμε έτσι κάπω. Εντώνι μόνο. Όχι, έχουμε κι άλλα. Έχουμε διάφορα πάρα πολλά. Θα βάλουμε λιόλιου, α πούμε. Όχι, λιόλιου δεν θα βάλουμε. Και θυμηθήκαμε που ο Άδωνο Γεωργιάδη σε μια από τι προεκλογικέ συγκεντρώσει, πάνω στο Μόλ, νομίζω, ε, είχε καλέσει τον Αντώνη Ρέμο. Θα μου επιτρέψετε όμω, ω μια ξεχωριστή παρουσία από τον καλλιτεχνικό χώρο, να καλωσορίσω ένα φίλο μου που ήρθε σήμερα με τιμή. Τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, τον Αντώνη Τωρέμο. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μα σήμερα. Όλοι έχουμε τραγουδίσει τραγούδια σου, όλοι έχουμε συναντή χαρά, μα έχει δώσει χαρά, ξευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είσαι ό,τι έχω και δεν έχω Στο λέω και ανατριχέζω, ανατριχέζω Σου φωνάζω Γεια σου μα, μα, μαλά Άκουσε με, δεν αντέχω Ψυχαμένος, ψυχαμα, ας την μάμα μας μας Άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα εγώ Χολή, με μεμσιμηρία, ζήλια, φθόνο Δεν <συσίλυν> υπάρχει λόγος μια να ζω μονάκος Πουλήστε στην Ελλάδα ό,τι έχετε και όπου φύγει φύγει Είναι <Πουλίστε> σαν το κύμα που δώσει πάει ο βράχος Που δώσε ζωή και λαπάρ την Πούτσα Σε παρακανώ Ωραίο το, Έλα να με τελειώσει. Τι μαρτύριο θα τραβήξουμε σήμερα. Αναθεματισμένη επικαιρότητα. Γιατί να τραβήξουμε αυτό το μαρτύριο σήμερα. Ποια επιλογή είναι Δεν έχει σχέση καθόλου Όχι, με την επικαιρότητα. Πιέ, με ξέρω. καμία είδη των Α, ημερών. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει επικαιρότητα. Α, Α, τίποτα. Έχω μπει σε μουντ διακοπών. Out of the blue. Μπράβο. Έξω από τον μπλε. Ναι, Βάλαμε τον ρεμό σήμερα. Ε, για την ακρίβεια, είμαστε μέσα στον μπλε. Μέσα στην Νέα μπλε. Δημοκρατία. Με τον Άδεν. Τι είναι με τον δημοκρατία. Τι είναι. Α, με Ο, ο Χρυσαβγού, αυγ... όχι. Ναι, ο ούτε. Πάω, όχι, άν张, ούτε. Ο, είναι Νέα Δημοκρατία. Ποιο ήταν. Ο Άδωνη. Ε, καλά. και ο Άδωνη ήταν πρόεδρο. Ποιο. Του Παπαδόπουλου. Ο Βορή. Ο Κάποτε. Και ο Άδωνη. Κάποτε. Θα λέμε ήταν αντιπρόεδρο τη Δημοκρατία. Κάποτε ήταν έτσι τέτοιο του Καρατζαφέρη. Αδική ανθρώπου. Δεν είναι σωστό. Να ευχαριστήσουμε ξεκινώντα να ευχαριστήσουμε την ακροάτρια. Που μας έστειλε ένα γαλακτομπούροκο από γνωστή εταιρεία Ζαχαλοπλαστίων. Γαλακτομπουρέκων. νομίζω το καλύτερο της Αθήνας. Έστειλε και το μεγάλο μέγεθο. Και γράφει, γεια σου κορτάς. Τσολιάμου, είναι η ακροάτρια που πάντα παίρνει και λέει γεια σου Τσολιάμου. Ναι, η Σάμερ. Ναι, γεια σου Τσολιάμου, καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση. Αγαπημένοι μα φίλοι, ευχαριστούμε για μια απολαυστ Όχι, κάνει outing Α. Ε, Με, με ο μικρονγιό τένι Ευχαριστούμε, το λάβαμε το καλοκτοπούρκο θα, πολύ. θα το, το γευτούμε, τώρα, ναι. Θα το κόψουμε, το σπάσουμε στα δύο Και θα το τελειώσουμε ναι. Και, όχι και... Αυτό? και αυτό Έχει μετά έτσι ξαφνικά, έχει τέτοια όπως μπήκε στη ζωή μου Θα και δούμε, και τέτοια... θα δούμε. Mm. Ο άδωνις. μπήκες στη δοίμη μου; Ενώ διάφορο. Το <laughs> πως μπήκες στη δοίμη μου; Θα φοβάμαι μη σε χάσω. άδωνις. Ο άδωνις. Δεν είμαι ψευδώς. <laughs> Όχι δεν ξέρω. Δεν λέω το ζωή δοίμη. το λέω με Ο άδωνις επειδή. Ακούσαμε αυτό την υποδοχή που είχε κάνει στο ρέμο τότε στη συγκέντρωση. Έχει κάνει ράβο, Σαμαρά, έχει κάνει υποδοχή, Πορτοσάλτες, από όλους. Έχει έναν ενθουσιασμό το. Έχει ξαναμιλήσει για το ρέμο και έχει μιλήσει όχι μόνο για το ρέμο. Θα ακούσουμε τι ακριβώς είχε πει. Είμαι ο Άδωνς Γεωργιάδης και είμαι έτοιμο να απαντήσω σε ερωτήσεις του Mad AI. Το celebrity crush μου ήταν η Ραφαέλα Καρά. Σκόπια, σ <ΣΠΟΥ> Έλεγα το είμαι καλός την πατρεστώ". Η γιαγιά μου έλεγε Δεν γίνεται φορέα παντελόνια <ΣΠΟΥ> Που να <το> μου έρωτα <ΣΠΟ> Μέχρι το τέλος του κόσμου <ΣΠΟ> <του> μου. <αντρέμου. ΣΠΟ> Μέχρι το τέλος του κόσμου <ΣΠΟ> <ΣΠΟ> <ΣΠΟ> Μέχρι να χάσω το φως μου Φτάνει Είδες πως έρχονται όλα και δεν είναι Σαν Μάθα. σήμερα πέθανε η Ραφαέλα Καρά το 2021 το κολλάει όμω. Αφού τον είπε ο Α, αυτό δεν έχει ούτε Το Αφού τον τραγουδάει στον πρώτο του έρωτο, τι εμείς Α. Α. Αλλά και η Ραφαέλα Καρά ήταν το κράσ του Παρόλο που φούραγε η Παντελόνια ε, Δεν το επέτρεπε για για να παντρευτεί Δεν πω στον Κώστας Καράς και μας κολλητεύει <laughs> τώρα, Δεν ξέρω, Α. δεν ξέρω Υπάρχει μια συζήτηση στην Ελλάδα για το Βγήκε η τέτοια η κυρία Ραμαίο η... Η και είπε ότι είναι fake news. Δεν ισχύουν αυτά. Ό, το λένε όμω στο εξωτερικό. Εξέφερε, κάτι... τι να μα πειλώσουν. Μα δουλεύουν, μας στην Ελλάδα. Εντάξει, εδώ, άλλο λέει και τον Μιτσοτάκι ότι είναι σαν τον Μπίν. Τώρα ναι. αυτό. Τα... ντροπή. Βλέπει τον Μιτσοτάκι και λε. του μοιάζει. Βλέπει τον Μιτσοτάκι και λε, είναι ταραντούχο. <laughs> <laughs> Ξεκινάμε <laughs> από αυτό. Οκ, okay, σε αυτό που κάνει. Δεν έχει γίνει πρωθυπουργό ο Μιτσοτάκι, έχει γίνει κομικό. Δούμε... Είναι, Είναι κωμικό. Πότε... Ο, ο, ο συνάδελφο, αυτό με το εξάμερο συζητιέται. Απασχολεί ναι, ναι, ναι, σε ναι, ναι, social media, ναι. σε πρωινέ εκπομπέ. Ο υπουργό τοποθετήθηκε και αυτά που είπε. Βγαίνει και ο συνάδελφο του ο Ζαχαρός στο One να κάνει πρόλογο τη εκπομπή και μιλάει για αυτό το θέμα. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με τη θέσπιση τη εργασία και περισσότερε μέρε. προφανώς δεν θα δουλεύουν 6 μέρες οι άνθρωποι. Πάλι 5 θα δουλεύουν. Απλώς θα μπορούν να δουλεύουν τις 6 από τις 7. Προφανώς δεν θα δουλεύουν 6 μέρες οι άνθρωποι. Πάλι 5 θα δουλεύουν. Απλώς θα μπορούν να δουλεύουν τις 6 από τις 7. Τέλος πάντων θα το συζητήσουμε είναι μεγάλο θέμα. Το πιάσες πως γίνεται. Δεν είναι του Πανσραίκου. Όχι, όχι, είναι μια <laughs> Δεν υπάρχει το 엮ξαήμερο. Απλά θα δουλεύεις τις 6 μέρες από τις 7. Αλλά πάλι 5 θα δουλεύεις. Όχι. Έτσι πά Δεν έξεπτυξε... Ναι, αλλά εγώ θα δουλεύω πέντε. Ναι. Αλλά... θα δουλεύω έξι από τι. Εφτά. Άρα, αν δουλεύει έξι από τι, εφτά, οι πέντε έχουν δουλευτεί. Θέλω να πω, Κασίες δεν πού... είναι ότι δεν έχω δουλέψει, 5. <χαι> Έχι, <χαι> δουλέψει <χαι> πέντε. Έχει δουλέψει πέντε. Δεν Θα δουλέψει Το πενταήμερο ισχύει. Ισχύει το άλλο. Αν θα δουλέψει άλλη Και τέσσερα θα έχει Μπορεί να πει θα δουλέψει τρίμερο Δεν <χαινίδευση> γίνει στην αμοιβή σε λίγο. <Τα> δουλεύεις σεξ, θα δουλεύει σε έξι σου θα μιλήσει για τρίημερο. Το δούλεψε, το δούλεψε. Ωραία. Το, το θα αλλάξουν όλα πέντε. Θα έχουμε το τρίμηνο του γιου πνεύματο. Το τρίμηνο τη εργασία θα έχουμε ας πούμε, στην πληρωμή. <laughs> αλλά η εργασία θα είναι 7 ημερίων, 9 ημερίοι. Δεν έχουν είναι... θεσπίσει. Δεν μπορεί να γίνει μια διαπλάτηση τη εβδομάδα. Πώ δεν Ενάς μπορεί να, να γίνει Μα παίρνει. Δηλαδή κλιματική κρίση. Έχουμε. Θα πεθάνουμε. Πυρηνικά θέλει να φέρει ο Κυριάκο εδώ. Ο άλλο δεν πατάει το κουμπί. Γιατί να μην κάνει ό,τι θέλουμε. Έχουμε και... ήδη 13 ημερίοι. Έτσι κι αλλιώ μεταξύ μα. Όχι. να έχει 10 μέρε εβδομάδα ο ένα, 9 ο άλλο στην άλλη χώρα σ και... Ας, ας Ο καθένα σα το υποστηρίζει όπω θέλει και στο ερμηνεύει. Θα αμείβεται για τρει μέρε. Εκεί να καταλήξουν Νομίζω ότι θα, θα συμφωνήσουν όλοι. Ναι. όλοι. κι και, και, και θα κοιτάει συγκινημένη η Θάτσερα από πάνω <laughs> και θα τη πέφτει ένα δάκρυ πάνω στην κεραμένη. <laughs> που δεν τα έκανε εκείνη. Ήταν άλλο timing. <laughs> δεν τα έκανε. Δεν έκανε. έκανε οτι, δεν άλλο το timing Τα λίγα τα Πολύ επιτυχημένη για τότε. Ευτυχώ όμω έχουμε κυβέρνηση που έρχεται να σώσει τι. Ο Κυριάκος Μητωτάκης ως ένας πρωθυπουργός που ευτυχώς, το, το αναγνωρίζω πάρα πολύ αυτό, δεν έχει αλαζονία Μπράβο! Καταλαβαίνει και έχει ήδη καταλάβει και φαίνεται από τις καθημερινές πράξεις ότι τώρα εννοιώ να ασχοληθούμε αποκλειστικά με το μεγάλο θέμα Μπράβο! Που είναι αλής με τα προνήματα των ανθρώπων 6-8, 6-8, Που είναι αλής με τα προνήματα των ανθρώπων είναι να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Αυτό είναι το στήμα το δικό μας. Εμείς κύριε Κακούση έχουμε μπροστά μας τρία χρόνια θητείας. Τρία χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα στην πολιτική. Τρία χρόνια θητεία χωρίς αδιάμεσε εκλογές και με σταθερή πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα, εδώ ισχύει το αρχαιολιανικό ρητό, ιδού η Ρώδο του Ντ. και το πείδημα. 6 8 6 8 3 5 να πω ξανά. Τώρα είναι η ώρα να ασχοληθούμε αποκλειστικά με το μεγάλο θέμα που είναι να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Κατάλαβες. Έχουν τα δικά τους. Yeah. Έχουν και το μεγάλο θέμα. Um, να συγχολούμαστε και με τους ανθρώπους. Ανθρώπου. Δεν μας τάνει η οικονομία, δεν μας τάνει η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός η πρέπει υγεία. να μηδενίσουμε, η υγεία, η παιδεία και όλα. Έχουμε και τους ανθρώπους. Πάλι η ε... Ρα... Ρα... Ραφαέλα Καρά ήταν πάλι. Mm. ήτανε πάλι. Mm. Τότε... Ήταν Φύγαμε από αυτό... Έχουμε φύγει από ρέμο. Δεν έχω... έχει άλλο ρέμο σήμερα. Δεν μπορεί, θα δεν θυμάμαι. Πώς τι γλυτώσαμε έτσι. Με... Εντάξει. Υπάρχει. Μπράβο, εγώ νόμιζα θα πει το μεγάλο θέμα, είναι ο ρέμος, έτσι νόμιζα θα έχουμε. πει. αρκεί να προλάβουμε. Ή ο Αυγενάκης, αλλά πετάξαμε το ρέμο μπροστά. Ναι, ναι αλλάζουν. Εμείς φταίμε. Κάθε δύο μέρες προκύπτει κάτι. Ναι. Εδώ η Ραφαέλα Καρά την είχαν βάλει να τραγουδίσει ελληνικά και το είχε πει 68-68-357. Τότε δεν είχε δύο δέκα τηλέφωνα μπροστά, και όλοι τότε εμεί οι νέοι ψάχνουμε να βρούμε σε ποιον αναλογεί αυτό το 68-68-357. <laughs> και παίρναμε. <πέμματε>. Γκραν, <Γραν, laughs> γκραν, φάρσε. Όλοι, και λέγανε, Εγώ βρήκα, Είναι ή νοτάδε, ή νοτάδε. Είχαν κάνει, θέλω να πω τραγούδι, έναν τηλεφωνικό αριθμό. Πόσο μπροστά ήταν οι άνθρωποι. Είμαστε σίγουροι ότι ήταν. το βρήκε κάποιο. Δεν θυμάμαι τώρα Α, το βρήκε κάποιο, αλλά έχει. Είναι αυτό το τηλέφωνο που ποτέ δεν θα το ξέχναγε αν ήταν δικό σου. Ναι, όχι, όχι. Το έκανε ε, Το, το ξέρε όλη η Ελλάδα. Ποιο ξέρει πως τη χώρισε αυτό, του λέει Σε κάνω ρόμπα. <laughs> Όλοι θα σε παίρνουν <laughs> τώρα τον ήλπιε. Ήταν στα Ιταλικά και επειδή ήταν ένα έτσι κάτι παρόμοιο, το έκαναν εδώ 68 68 Και τραγουδήσε όλη η Ελλάδα. Του <laughs> <laughs> <έφυγε. laughs> λέει: ένα αριθμό. Δεν πήγαιναν οι λέξεις, Δεν είχε AI <laughs> τότε, <laughs> δεν είχε Google Translator. Και ήρθε μετά η Παπαρίζου και το έκανα απάντητε κλήσει, κατάλαβε. Μα ναι. Με τα... με τα κινητά έβλεπε ποιο yeah. είχε πάρει τόσα σταθερά. Αν δεν ήσουν, να Πριν βγούνε τα άλλα που βλέπαμε την οθόνη, τα τηλέφωνα και τα με τα καντράν. Ναι, ναι, δεν έβλεπε ποιο έχει πάρει. Τίποτα, όχι, όχι. Ακόμη και αν δεν το προλάβαινε, δεν το προλάβαινε. Η μυστηλόγια είχε τώρα. κάτι σημειωμένο Εκείνα για να μην ξεχνά, εγώ. Ναι, αλλά πάνω στον καντράν είχε για τον αριθμό του τηλεφώνου σου. Βέβαια. Αν μα το πει κάποιοι, το βάζουν πολύ. Ξεχνιέσαι κάποιοι, θε να σε πάρει. Ναι, ναι, ναι. Ποιο Πώ είπα, Αβγενάκη, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Πρώτον. Αυτό. Ποιο είμαι εγώ. Ας εφαιρώ... Πάρω με τηλέφωνο. Α δούμε τηλέφωνο σου. Είναι από αυτού που σπάνια καλεί. Μπορεί να το ξεχάσει. Σε ρωτάει, πού παίρνω. Εκεί. <laughs> Είχε ένα ενδιαφέρον <laughs> τότε ναι. όλο αυτό. Θα δώσουμε πέντε διπλές προσκλήσει τώρα. Για ρεμό. Όχι. Για αδαφαλέα καλά. Σε κοινού που έχουν συναυλία στην Τεχνόπολη την Τετάρτη 10 Ιουλίου. Κρήμα. Την επόμενη Τετάρτη. Μπορούσαμε να δώσουμε άδονη. Μπορούσαμε ρεμό. Ολούσαμε χίλια δύο και θα δώσουμε κοινού τυτού. Οι 5 πρώτη που θα πάρει στο 2, 10, 10, 80, 80 στην Ελένη που είναι ενημερωμένοι είναι η πανεγέ του που είναι ενημερωμένοι. Είναι <laughs> θα πάνε την Τετάρτη, στην Τεχνόπολη να δούνε τους του κοινού. Ένα συγκρότημα που το έχουμε αγαπηθεί τόσο πολύ, και με ο ο ο πολιτικό και... στοίχο Φοερό. Ακριβώ του The Point. Όπω πρέπει πολύ, να... Πολύ, να πάτε όλοι εκεί, θα είναι πολύ ωραία συναυλία. Ναι, κάθε φορά είναι. Κάθε φορά. Είχα, και πέρυσι είχαν δημιουργήσει γεγονό με την περσίνη του συναυλία, το επαναλαμβάνουν και τώρα με όπλο την αλήθεια και την πένα Έτσι υπογράφουν, έτσι είναι το σύνθημα, έτσι λένε. Την Τετάρτη 10 Ιουλίου του 2024. Οπότε μόλι έχουμε και του πέντε διπλού τυχερού από Ελληνοφρένια, μα δώσαν λέει, τα παιδιά προσκλήσει και τι δίνουμε εμεί σε εσά. Θα, θα π... το στείλουμε και θα, θα, θα, θα βρούμε τις ώρες και, στην υπόλοιπα. Υπόλοιπα. και τα υπόλοιπα Μέχρι τότε Προτείνω εμείς εδώ να κλάψουμε όλοι Γιατί πόσο έχει ο μήνα. Είναι μήνα κλάματος, μέρα κλάματος Μέρα κλάματος ε, ήταν το... Μέρα Μπαζιάννας εγώ θα έλεγα Το δημοψήφισμα 5 Ιουλίου Και κάθε χρόνο που έχει δηλώσει η... η σύντροφος Αλέξη Τσίπρα Θα την ακούσουμε τώρα Έχει η βάλει υπενθύμιση τέτοια ώρα περίπου Ότι κάπου, κάπου πρέπει να κλάψω και κλαίει Θέλω να σου πω ότι κάθε 5 του Ιούλη, εγώ κλαίω. Κάθε πέμπτη του Ιούλη, εγώ κλαίω. Εγώ κλαίω. Έλα, έλα κάτι, σε δω λίγο να συνέλθεις. Πώς κάτι, θα <laughs> ο πόλο μήνει μεγάλωσα, για... Έλα, έλα, δεν κάνεις έτσι... Εγώ κλαίω Μην πολύ θα σε φύγει το ρίμελ Προσέχως, Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω Ας τα κλάματα να σε παρακαλώ, κάνε, Η τελευταία του κυρίου Πετροχήλου, ήτανε Λοιπόν κλαίει αλλά ευτυχώς υπάρχει και εσύ Εγώ Που αγκαλιάζεις την κλαίουσα ίδια. Και τις προτείνει. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5 του Ιούλη εγώ κλαίω Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Μιλάνε για καιρού. Δοξασμένου και πάλι. Μπαζιά να μην κλέσει. Θα γυρέψουμε φορέ. Κι απ' τον μπακάλι, πηδάνε του έθνου. Σαν την τιμή, παζιά να μην κλε. Στον τουλάπι δεν έχει τσίπα. Πολύ μιλάνε για νίκε που το μνημόνιο θα φέρει. Μπαζιά να μην κλαις. Στην τσέπη. Βάλτε βαθιά το χέρι μπαζιά να μην κλέει. <μπι> <μπι> <μπι> <μπι> γιατί κλέει. Ήσουν <Χάνα> πολύ πονετικό και συμπονετικό και μπράβο. Στήριγμα. Απάνιο. Δεν είναι λίγο. Εντάξει, <στονίτρια> δεν μαλάκωσε με τα χρόνια. Τι ακόμα. Κλέει κάθε, κάθε. πεντείου λίγο. Δεν έχει βάλει να αντεκλάσει κάποιο. Τι είναι η μέρα κλάματο. Δεν κατάλαβα. <στονίτρια> το κλάμα γιατί είναι. Πώ την 25η Τρόμπα Καλιάρο. Ναι. Ε, είναι την 5η Ιουλίου κλαίμε. Σωστό. Είναι έθιμα αυτά. Και χωρί μπακαλιάρο. Χωρί μπακαλιάρο. Ε, τότε έγινε μπακαλιάρο. <laughs> δεν ξέρω. Έκανε μπακαλιάρο τσίπρα. <laughs> Πρόεκυψε. Λοιπόν, ε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ εκεί στο περιστέρι έχουν φτιάξει για τον Ατρόμητο με τίτλο 100 χρόνια Ατρόμητο. Έγιναμε και Ατρόμητο τώρα. Ε, Μια πλασάρα ντοκι... με τον Ηρακλή με τον Ρέμο, το Ρέμο τόση ώρα τώρα το ατρόμητο. τον Ατρόμητο. Το ντοκιμαντέρ αυτό πλέον είναι διαθέσιμο και στο YouTube. Ποιο το έχει κάνει, για πε. Η ιδέα. Χρήστος Καρτέρης, είναι, ο Χρήστο Καρτέρη, <laughs> κοινοφθησία διεύθυνση φοδοματία συνεργάτη μα, παλιό και αγαπημένο μα φίλο ο Χρήστο Τοχιπέρι. Έρευνα κείμενα αφηγήσεων ο Άκης Λιγνό, άρχισε στην Μάκης Μάκη Άκης Λιγνός και Κυριακό Νταμαδάκης Έπεσε η ιδέα πριν 6 χρόνια να φτιάξουν ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του Ατρόμητου του. Το πρόβαλαν σε κάποιε αίθουσε κινηματογράφου και ε, τώρα μπαίνει στο YouTube. Το ενδιαφέρον ποιο είναι ότι. Μέσα εκεί μιλάνε και για τον Άγγελο Ράμφο Ο Άγγελος Ράμφος είναι ένας ποδοσφαιριστής Γεννήθηκε το 43 Διέπρεψε τι δεκαετίες του 60 και το 73 Ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο του ποδοσφαίρου Και οι παλιοί περιστεριότητες τον ξέρουν Όμως είχε διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις Από αυτές που είχε η εποχή oh. Ήταν κομμουνιστής oh. Και το 72 Θα ακούσουμε τώρα Με την στο ε? <laughs> Πού Ήταν, ήταν <laughs> Πού το γνήσιο μπορείς. παιδί τη εργατούπολης του περιστερίου. Mm. Και δεν τον άφηναν διστακτικά σε ζωή. Δεν Μπορεί, κάποιε δισμένε τα είχε. Θα <συσχε> ακούσει τώρα μια διήγηση από άλλου συμπαίκτε του και όσου θυμούνται εν πάση περιπτώσει. Και κατά σύντοση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, σαν σήμερα, 5 Ιουλίου του 2009. Ο Άγγελο ήταν μεγάλο παίχτη, μεγάλο ποδοσφαιριστής, Δηλαδή ήταν τιμή μα που παίξαμε μαζί του, τουλάχιστον για μένα και για τα άλλα παιδιά. Και το παράπονό του ήταν ότι δεν έπαιξε το παράπονό του. Το έλεγε μέσα έξω. Αλλά ήταν όντως παράπονο που δεν τον έχανε καλέσει ποτέ στην εθνική ομάδα. Και ο λόγος ήταν τα φρονήματα του Αγγελάκου, ο οποίος ήταν αριστερός, διλωμένος και επιχούντας τότε δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Τότε με τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδα ήταν ο Ντάν Γεωργιάδης, ο οποίος είχε πάρει τον γράφο στην αποστολή με την εθνική ομάδα. και τον κατεβάσανε, τον πήραν τηλέφωνο και τον κατεβάσανε από το ραδρόμιο τον Άγγελο Ράμφο. Επειδή ήταν κομιστή. Και εγώ τον θεωρώ τον έμεινω τον, τον Άγγελο Ράμφο, τον θεωρώ μέσα στα 6 δεκάρια τη Ελλάδα. Δεκάρια όταν λέμε, να πάρει στην πάντα φορά στο νούμερο 10 να είσαι και να ο οργανωτής ο ηγέτης τη ομάδα και να μοιράζει αστίζει παλιά. Όποιο ενδιαφέρεται στο διαδίκτυο πια στο YouTube, στο YouTube 100 χρόνια ατρώμει σε σαν αποδερικό δοκιματέο για την πόλη και την φανέλα. Όπω λένε. Οι πέντε λοιπόν που θα πάνε στην Τεχνόπολη να δουν του κοινού θνητού και μην παίρνετε άλλο στα κορίτσια έξω είναι ο Κώστα Νικολό, Βασίλη Ζαφίρη, Αντώνη Λιμπέρη, Κατερίνα Αγγελοπούλου, Κιάρα Λαγωγιάννη. Την ε, Τετάρτη 10 Ιουλίου Τεχνόπολη, οι πόρτε ανοίγουν 7.30 ξεκινά 00, ξεκινάει συναυλία στι 9 Οπότε, κοινού θνητού, να περάσετε πολύ καλά. Φύγετε να πιάσετε στασίδη. Εμεί ακούμε το πρώτο μέρο του λαού. να σου Να το περίμενε από αυτόν τον κατσαπειράτο Αβγενάκη. Ποιο το περίμενε, Κανεί. Ο Αβγενάκη δεν είναι αυτό που είχε αδειάσει το γραφείο, όλο μέσα. Αυτό. Φεύγοντα. Μολυβοθήκη. Ναι, έχει φεύγοντας. ένα θέμα κτίση. Δηλαδή είναι κτητικό που λέμε. Δεν ξέρω τι ζώδιο είναι. Ήταν η πτήση του και δεν δέχτηκε να χάσει την πτήση του. Όπω δεν δέχτηκε να χάσει τη μολυβοθήκη του, φεύγοντα στο Υπουργείο, έτσι λειτουργεί όλα. Λε να παίζει ρόλο το ζώδιο. Ναι, βέβαια, ξεκάθαρα. Τι συζητά. Φαντάσου ρε, τι κάνει και πώ συμπεριφέρεται εκεί που δεν έχει κάμερα. Γιατί το αεροδρόμιο είναι γνωστό ότι έχει κάμερε. Δεν χρειάζεται να το πολύ φανταστείς Δεν θα πάει μακριά φαντασία. Ναι, σωστό. Κάνω είναι προσωμείωση. Την προσομοίωση. κάνω. Είναι τόσο άχρηστοι όλοι αυτοί που δεν μπορούν ούτε την πύλη του στο αεροδρόμιο να βρουν μόνοι του. Έχουν μάθει να του πηγαίνει το υπουργικό αυτοκίνητο σχεδόν μπροστά στο αεροπλάνο. Oh, Έτσι είναι το σωστά. Ε, ε, εγώ π... έχω τύχη εισεπτήσει να σκάει μύτη στο αεροπλάνο ακριβώς, ούτε πύλε ούτε τίποτα Κατάλαβε. Σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό να πάρουμε κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή Κατάλαβα Όπου φτωχός και η μοίρα του έτσι την πάτησε ο Βιεννάκης Πιστεύεις ότι αν ταξιδέσει ο κούλης μόνος του θα μπορεί να βρει την πύλη εξόδου. Αυτή την εμπάθεια να μην είχατε Εμπάθεια το λες Ναι, ναι. Ε, πώς να το πω <laughs> Πάμε στην κάλασσα Κάντε εικόνα ρε μαλάκα, να είσαι στο αεροδρόμιο, να περιμένεις εκεί μέσα στα νεύρα την κούραση και όλα αυτά. Να βλέπεις το άλλο το μουνό πάνω ρε μαλάκα. να πηγαίνει μπροστά στον Κισεύ με το έτσι τέλο και να κραπαζώνει τον άλλο τον υπάλληλο των 70 ευρώ που δουλεύει και εποχή και θα τον απολύσουν τον Οκτώβρη. Ήταν μια κακιά στιγμή που μπορεί να συμβεί στο οποιοδήποτε. Τι ναι, γι' αυτό το... είναι η βουλευτή της Νέα Δημοκρατίας. Μέχει γι' αυτό είναι μέσα, το... στη νέα... Δημοκρατία. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί είναι οι Ιδαπίτε. Το, το, το ξέρω, ρε, το ξέρω. Αν το μέσα, να του κάνετε μια σφαλιά να κολλήσει με στο τζάμι θα βγει μετά ο Άδωνε και θα λέει ότι θα μα σκοτώσουν οι κομμουνιστέ. Όταν γίνει, λέει, σοσιαλισμό στην Ελλάδα, βεβαίω θα υπάρξει βία. Θα μα σκοτώσουν, δηλαδή. Αν το έκανε ο κομμουνιστή, ναι, καλά θα κάνει να το πει. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Άκου να δει. Ένα άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Με την κρίση και με τα μνημόνια κατεβαίναμε με τι κατσαρόνε κάθε μέρα κάτω στη εκεί στο Σύνταγμα. Τώρα γιατί δεν κατεβαίνει κανέναν. Όχι περνάμε χειρότερα από το Τεζά. Γιατί δεν κατεβαίνει κανέναν. Ο κουτσούμπα τι κάνει, ρε. Ο, ο Σύριζα. Τίποτα, όχι, ο, ο κουτσούμπα τίποτα. Μόνο, σύνδε. Σύνδε. Μόνο από το Σύριζα ναι. να περιμένει κάτι. Τόση ψυχευέλια. Ρε, ο μισοτέχη θα μα πεθάνει τα φάρμακα. Νεβένουν οι πάλι τότε. Το ξέρουν, το ξέρουν. Και ο κουτσούμπα στον χαβά του, άσε με τώρα. Τίποτα δεν κάνεις. Δύο, τι μπορείτε δεν μπορώ να καταλάβω. Σήμερα Παρασκευή, θερμή παράκληση να θυμίσει στο φίμιο ότι ακολουθούν οι διακοπές διακοπέ. με και επί τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Α, δεν αποκλείεται. Ε, βέβαια, Δευτέρα θα είναι που θα τα ξαναπούμε, αλλά μια Δευτέρα του Να ή εννιά. Όχι, δύο. Δύο! μήνα να κάνουμε Καλησπέρα. Λέγω Καλησπέρα. το ότι είναι η τελευταία εκπομπή ναι, σήμερα. Ναι. Να πω τι ευχές μου για καλό καλοκαίρι, καλά πανιά, να το βρέξετε καλά. Θα το βρέξουμε, θα το βαφτίσουμε. Και να παρακαλέσω τον εκδότη, τον Ηλαιούπολη Τάιμ, να είναι λίγο πιο συγκρατημένο, γιατί έρχονται μηνύσει. Από Μιχάλης, ποιον? Μιχάλης. Γεια σας. Α, Μιχάλη. Ναι. Εσύ με ποιους θα είσαι όταν γίνουν οι μηνήσεις. Εγώ θα είμαι μάρτυρας υπεράσπισης του. Α, εντάξει. Είμαι ταγμένος. Εκεί κατάτησε. Να έχει Μεταγμένο. υπεράσπιση από τους Σιριζέους. Έτσι. τοπικού τοπικούς βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Αυτό είναι. Η μεγαλύτερη τιμωρία του αυτή, αυτή είναι. Αυτή θα, θα τον σώσουν οι Σιριζέοι από τα δικαστήρια. Έτσι Του λέει καλησπέρα τώρα που έκλεισε η αυγή άντε να παίρνει σειρά και ο ριζοσπάστης Κούνια που σε κούναγε Έρμη και καημένε Ο ριζοσπάστης είναι η πιο παλιά εφημερίδα από τις πιο παλιές Μια δυο από το την δεκαετία του 20 και λίγο πριν Βέβαια χρόνια και Υπήρχαν και διαστήματα που δεν έβγαινε Υπήρχαν και διαστήματα που τυπωνόταν παράνομα Υπήρχαν και διαστήματα που και η ασφάλεια τύπωνε παράνομο δεύτερο ρ και γενικώ υπήρχαν και κάποια διαστήματα χρονικά διαστήματα για 27 χρόνια που δεν υπήρχε κουκούς στην Ελλάδα 0% παρόλα αυτά υπήρχε όμως υπήρχε στους ανθρώπους ε, δεν υπήρχε στο επίσημο δεν κλείσανε από όλα αυτά που έχουν γίνει με 100 τόσα χρόνια θα κλείσουν τώρα επειδή η έκκληση αυγή και το συνδέει και με την αυγή Δεν υπάρχει περίπτωση, μάθα να ζεις έτσι. Καλά βασικό επιχείρημα σε αυτούς είναι τυποκδοτική αλλά είναι, Άλε, Άλε, το... είναι ε... λογική Άδωνη. Άλλο θέμα έγινε, έκλεισε. Είναι τα λογικά άλματα που κάνει ο Άδωνης και αυτή. Θα πάμε να ακούσουμε, θέλεις να πεις κάτι γιατί έχουμε, έχουμε, λαό. έχουμε πάλι, λαό. Λαό είναι πάλι είναι, λαό που Ναι, το Ιράκ και του Τόνδε κόσμων των Αφγανών. Α είμαι τώρα το Ιράκ και <σχει> των <και σχει> <πον σχει> Δε και πόνδε και εσύ παρακαλώ. Θα αλλάξει τώρα. Να, τώρα. <σχει> να το αλλάξει. Το να bang. αλλάξουμε. Το Big Bang το κάνανε εξωγήινοι και το Ιράκλει του θα τροποποιηθεί. Να ενημερώσει όλου. Τα μου μου έδε κάνουν τίποτα. Ανημέρωτοι οι Έλληνε. Ναι, μπορείτε το ξέρω τώρα, δε. Α είμαι τώρα από εκεί θα περιμένει. Ποιο <σχει> θα σε ενημερώσει, <σχει> <σχει> <σχει> Στα Ματήρα Τσιμτσιλή <σχει> που νομίζει ότι κάνει infotainment. Σε παρακαλώ. Μου παραπονέθηκαν οι Αμερικάνοι ότι δεν του τα να του τα Να πω και λίγο στα γλώσσα του heavy Gravity UFO. Να τα, πέστε να συνομιλούμαστε. Πέστε. Gravitational time πέστε, πέστε γιατί σε ζητάνε και οι φίλοι μου από τα Άργουρα. Paradox. Εκεί όλη την ώρα για σένα με ρωτάνε. Λοιπόν, έλα, πέστε you να, been να been καταλάβουν time. και αυτοί. Άντε και. Ναι. Λέγεται. Λέγεται. Λέγεται. Καλησπέρα. Καλό, καλό κύριε Αποστόλη μου και να είσαι πάντα καλά, εσύ και ο Θήμιο. Να σε καλά, φίλε. Α, συγγνώμη, ξέχασα. Και πολύχρονο, φίλε, συγγνώμη. Α, πάτω, τώρα που θυμήθηκες. Ε, εντάξει, κάλιο αργά από ποτέ. Ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι, τα ξέρει κι εσύ. Τα ξέρω, το ξέρω. Και συνέχισε αυτά τα ωραία που βάζει στο Instagram. Εκεί παίρνει πολύ έγκαιο, φίλε. Πραγματικά, δηλαδή, τι να σου πω. Τι βάζει στο Instagram. Βγαίνουν κάποια δικά σου ρεαλ στο Instagram, πώ το λένε από το Sky και τα λοιπά. Βγήκε με το ποσοπάκι όμω ωραίο, πώ το λένε Μιλάμε... Δεν είμαι εσύ είσαι, με το δικό Πρόσωπο. Με το δικό σου πρόσωπο, πώ το λένε και σου λέω πολύ γέτο. Αφού κατασύρει δεν είναι θέμα προσώπου. Άλλον βλέπει πάντω. Δεν θέλω να σκαράξω. Και... Άλλον βλέπει που κάνει τη φωνή μου. Σοβαρά μιλά. Μιλάει πάνω στο ηχογραφημένο το δικό μου. Το βαραμιλά. Ναι. Oh. ναι. Ωστόσο οι δικέ μου φάρσει ακούγονται. Ναι, οι δικές σου φάρσες Αλλά, φάρσες, αλλά είναι όμως... κάποιο που κάνει mm -hmm. lip sync που λέμε. Α, ah, lip sync, μάλιστα. Κατάλαβα. Okay. Δεν okay. πειράζει. να Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ και για τη και πάντα να σε καλά και αυτό τίποτα άλλο. Έλα, ρε. Έλα, εγώ είμαι. Έλα, εγώ είμαι. Ε, ωραία, και τι να κάνω εγώ, τι θε τώρα. Έλα, ρε. Αποστόλη. Ε, αυτό. Τι κάνει καλά. Καλά. Φιλιά στο φλαράκι μέσα. Μπορώ να κάνω μια φιρουσούλα για Παρασκευή. Για δώσει. Λοιπόν, την προηγούμενη Παρασκευή κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη. Πήγα στο Φανάσι Παπα-Κωνσταντίνο και εκεί δυστυχώ ερωτεύτηκα μια ταξιδιά ψυχή. Αμα. Η ταξιδιά ψυχή Α, είναι και... σε άλλη συναυλία, του Αγγελάκα, όχι του Παπα-Κωνσταντίνου. Ναι, φίλε μου, αλλά η κοπέλα είχε πάει στο Άμστερνταμ, είχε πάει στο Βερολίνο. Έκα στο Δ Πήγε στο χωριό του στι πρόβε που κάνανε και του άκουσε. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν κάτω Αθήνα και το, του ξανάκουγε. Βρεθήκαμε Θεσσαλονίκη, δεν την ήξερα. Και θα ξανανε Αθήνα μετά από μια-δύο εβδομάδε πότε θα είναι. Οπότε τα διάρα ψεχή. Και ήταν ένα άγγελο ήταν πέρασα υπέροχα. Να το αφήσει, <laughs> θα την βγάλει και έξω. Λοιπόν, ναι, εντάξει, έχει και τα καλά τη εκπομπή. Μαθαίνουμε και τα προσωπικά σα. Μπράβο, πολύ ενδιαφέρον. Χαλβά ούτε το όνομά τη ξέρω, ούτε τηλέφωνο πήρα, δεν κατάλαβα. Oh, <laughs> Πάντα, Να κάνω. Άντε, να βοηθήσω. Ε, να κοινοποιήσουμε μπα και σε βρήκε, είσαι και σούργελο. Τίποτα. Καραβιέ ψεχνιέμαι, ίσω. Τι θε εσύ. Τι να κάνω. Όχι, τι καραβιέ ψεχνιέμαι, ίσω. Α, θα τι αφιερώσουμε και τα γούδι τη γκόμε, ανώνυμη. Για Παρασκευή, ρε φίλε. Όχι, εγώ να το αφιερώσω. Τύχη δεν βλέπω. Αλλά τέλο πάντων, αν ακούει η κοπέλα με τον άμπαλο του μαλάκα που έμπλεξε που δεν ρώτησε ούτε όνομα, ούτε τηλέφωνο, Ά, στα, ούτε social. 30 χρονό. Ά, Να πάρει, να πάρει τηλέφωνο η κοπέλα, μπα και σώσουμε ένα μαλάκα. Ναι, σιγά, από στε 20 χρόνια πιο μικρή είναι και τέτοιο. 30 ρε, μα χαρά είναι στα δουσιαστική. Το εγώ, πρόβλημα, πρόβλημα δεν πρόβλημα. είναι αυτή που είναι 30, το πρόβλημα είναι συνήθω 50. Βώνεται ακόμα. Καλά η τεχνολογία <laughs> έχει προχωρήσει δεν έχει. Εντάξει. Όχι, όχι καθαρό. Η α... επιστήμοια πρέπει να κάνει όλα φίλο. Όχι, όχι, όλα καλά. Όλα καλά πλήκτα. Πολύ καλά. Αλλαγή τηλεφώνου να κάνει. Ανταλλαγή, μάλλον, όχι φίλη. Λοιπόν, εδώ ευχαριστούμε πολύ. Τελειώσαμε Ου, για άλλη μια χρονιά Ναι για άλλη μια σεζόν έτσι ραδιοφωνική όπως τα λέμε εμείς Από τον Παναγιώτη Φραγκούλη που είναι εδώ συνεργάτης είναι και μέσα Ο Κύρκος που ήταν σχεδόν μόνιμος ηχολύπτης Αποκλειστικός Σχεδόν σχεδόν Ναι ναι Δεν κάνει κάτι νερά Κάτι αρρώστης Κάτι κόβιτ Θα τα έχει κολλήσει COVID. Ε, την πρώτη κόλληση και του υπόλοιπου. <laughs> Από σένα, από μένα. Από σένα και από Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί. Να περάτε καλά. Το Σεπτέμβριο θα ανταμορφωθούμε. Θα επιστρέψουμε. Τα... Στι 2 είναι να επιστρέψουμε. Φέτο, μια και κλείνουμε με τι αφιερώσει τώρα. Mm. Έχουν ένα αγαπημένο τραγούδι, μια και κλείνουμε με τα 20 χρόνια μαζί. Φέτο, πολύ ωραία. Με ένα τραγούδι που mm. μα συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια τα 20. Mm. Οπότε και ξεκινάμε νέα 20η αιτία. Σαν mm. ζεύγο <laughs> από το Σεπτέμβριο. <laughs> τα καλύτερα μου χρόνια μου. Τα καλύτερα χρόνια τώρα και στα γεράματα από εδώ και πέρα, την επόμενη 20η αιτία. Μαμά. και Γυρνάω, μαμά. Τι σκοτινιάζεις. Είμαι μαμά. Ναι, αποστολή γιατί κάνει καλά, εσένα. Καλά. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για, για του φίλου μα, του Γάλλου, για την Κυριακή, τη Μασαλιώτηδα, μαζί με έναν ύμνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που το φτιάξατε πολύ ωραία εσεί εκεί πέρα. Πώ το φτιάξατε, με το Ερικά. Είχατε φτιάξει το ύμνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τον ύμνο των Ναζί. Ναι, το Ερικά. Τότε... Α, δεν το θυμάμαι, συγγνώμη. Αν γίνεται, Εί. τα εθνικά κεφάλαια και να λέει τώρα Ντόρα Μπαχογιάννη Μα τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, και να λέει ο Κούλη στο τέλο: Ε δεν τρέπεστε! Ε δεν τρέπεστε να φωνάζει. Αν γίνεται, θα το εκτιμήσω πολύ. Οι καθησυχαστικέ ερμηνείε ότι τάχα η καλοκαιρία οθεί του ψωφόρου στι παραλίε αντί στι κάλπε, μοιάζουν περισσότερο με παρηγοριά στον άρρωστο. Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο. Πώ λοιπόν δημιουργήθηκε η μικρότερη και πιο φοβική νέα δημοκρατία όλων των αποχώσεων σε αυτέ τι εκλογέ. Ε δεν τρέπεστε! Δεν τρέπεστε να τα υπονοείτε αυτά τα πράγματα Λέντα στου ουρανούς με ζάρια και χαρτιά Και ξάφνου στα σκοτάδια μας γκρεμίστηκες με φόρα Τώρα κρυώνεις και πεινάς το σεμάς. Για σένα βράζει αυτή η άρια κατσαρόλα Μη δίνεις σημασία που όλα μιαστικά Κι αν δεν προλαβες, να πεις δυο-τρία λόγια Το ξες πως είναι κερδισμένο τελικά Ποιο χαμόγελαει μπροστά στην καρμανιόλα. ξαναπαίνω για δεύτερη φορά. Πλεονασμό. Ξανά παίρνω για δεύτερη φορά, παίρνω για δεύτερη oh. φορά. Γιατί το ξανά σκεφτούμε για δεύτερη φορά και το αποφάσισα να σε ξαναπαίνω για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά έκανα μία παραγγελία, αλλά δυστυχώ πήγε άπατη. Πιστό, πιστόλη κανονικό. Λέω άστολε, λέω, δεν πειράζει. Δεν είσαι από του συχνού, λέω βασίλει, μην σενοχωέ. Oh, oh, δεν παίρνει, δεν παίρνει. Πε όμω, για πε. Λοιπόν, του συγκεκριμένε, αποφεύγουμε κιόλα. Όχι, όχι, όχι, όχι συγκεκριμένο και πολύ πλάκα. Λοιπόν, σε αυτή την παραγγελία εάν τα καταφέρω και το πόσο σωστά χωρί να Να πούμε είναι εξή. Επειδή σήμερα θα έπρεπε να βρει, βασικά από το πρέχον συγκινήσει ένα ξέπνιμα του κυρίου Αβγενάκη. Διάφοροι. Αποκλείεται. Όχι, βρε. Επειδή ναι. κάποια site δεν το παίξανε και το χαντακώσανε και το υποβαθμίζουν. Οτι να ορίστε, το, δεν ναι. το χτυπάει. Δεν το χτύπησε. Όχι, όχι. Μέχρι και ο μου το πρωί. Ενώ το λέει το χτύπησε, μετά λέει δεν το χτύπησε. Όχι, λέει. Αποκλείεται ο κονό μου τέτοιο πράγμα. Όχι, εντάξει, το παιδί είναι δικό του. Να πούμε παιδί. για κανέναν άλλον, αλλά, αλλά... το παράχεσαι. Τέλο πάντων, θέλω όλο αυτό το ξέπνιμα σήμερα το οποίο έχει ξεκινήσει από διάφορου, όχι δημιουργ Δηλώσει γιατί από το πρωί παίζουν όλοι. Μέχρι και ό, τι να τώρα λοιπόν. Και μετά θυμάσαι αυτή τη φράση του Μαυρογιαλούρου εκεί που του λέει Ετοιμάζομαστε να δώσουμε άλλη μία με τη μουτζα, και λένε προς που, Και δίνουν όλοι μαζί μία και λένε προς τα εκεί. Θυμάσαι. Ναι. Ωραία. Αυτό. Δηλώσει και μούτζα, Δηλώσει και μούτζα! Είδαμε και μια εδώ χειροδικία εδώ. καμία χειροδικία. Καμία χειροδικία. Καμία Πολλά φάσκελα. Όλα τα φάσκελα κατά εδώ, Για να πιάνουν τόπο. πολύ σημαντική συνεργασία όταν ήμανα κι εγώ στην νεολαία και ήταν στο κόμμα και έχει προσπαθήσει πράγμα, και εκείνος ναι. πάρα πολύ ε, να φέρει αποτέλεσμα σε δύσκολα χαρτοφυλάκια δεν είναι καλή ανθρωποφαγία είναι, είναι νομίζω ένα από τα άσχημα τις εποχή που ζούμε Όλα τα φάσχερα να Έτσι! Έτσι! Λευτέρη μου, καμιά φορά την πατάμε κιόλα στη ζωή. Και όταν την πατάμε, η κακιά η ώρα. Τι να, ήρθε η κακιά η ώρα, Τα νεύρα μα δεν τα κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα, κι ολίτρα η κακιά η ώρα ήταν και τη άψεσαι το ξύνο την άλλη. Δεν την έδαινε κάθε μέρα, αυτό είπε κι ολίτρα και αυτό πιστεύουμε. Και η ίδια αυτό λέει, δεν με είχε δει ποτέ. Άντε, παιδιά, όλοι μαζί με το 3, ε. Ένα, δύο, τρία. Να, πρώτα. στα σύννεφα, τη ψόχα και με μια. Έναν αιώνα κέρδιζε σποντάροντα μια ώρα.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 Σε παρακαλώ, λοιπόν, αν έχει χρόνο, βάλει ένα τραγουδάκι που λέγεται Όλε μαζί, μια γροθιά, για να το αφιερώσω στην κόρη μου. Σε παρακαλώ. Διότι η επαγρύπνηση, η ομαδικότητα και η προσπάθεια πρέπει να διδάσκεται από νωρί. Μπράβο. Και όταν μεγαλώσει, λίγο θα το πούμε ταξική συνείδηση, ενότητα και αγώνα. Πόσο είναι αυτό, ναι. 2-3 εβδομάδων τώρα. Καλά κάνει, Κρυστοφάη, από τώρα, και... τώρα να περνάει μέσα. Κάπω έτσι. Στο, Στο υποσυνείδητο, σωστό. Θα σου πω σε είκοσι χρόνια. Εγώ θα σου πω σε είκοσι χρόνια. Κια κύριε Στιζαφέρα. Μπορώ να που να δει την παρασκευή θέλω να μου βάλεις τη μαγούλα. Εδώ πέρα στο, στην αγούλα είναι, προς το θριάσιο. κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο. Αρχού να τελειώσουνε, προχτέ του έσπασε και ένα αγωγό. Τρέχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ωπα, κάτσε τώρα, γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουνε νερά μα ευαισθητοποιεί εμάς, Τρέχουνε νερά, ε! Μα γι' αυτό πειραν, είμαι γείτονα απέναντι τρέχουνε νερά. Πηγαίνετε με ένα να μαζέψετε. Μπορεί να σφουγκαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι. Μην πάει νερό. Καλό δεν είναι όχι κουβά, είναι που είναι που είναι πολύ. Πολλά τα νερά, έχεις πάσει αγωγό! Επήγαινε μελεκά, τι να πω! Καλά μαλάκα είσαι! Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά! Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι! Στράτο, Τζόρτζογλου! Θα σε γάξω! Γα... Έλα! Ε, δε, λοιπόν, ένα είναι το υπεύθυνο μου! Το νερό να μαζέψει! Άντελε, έχει μαγανιστή σου, μαγανιστή! Γα... Γα... Γα... Δεν πειράζει που δεν σου έρθει η ζαριά! Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα! Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαιναν παλιά! Δαμένος, τα όλα. Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθέ, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, ναι, και. Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα, πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν Μισο... οι κάμερε εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μα. Και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγό μα, καθυστερούν κιόλα. Έχουν σπάσει τα νερά τη μαγούλα, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη μαγούλα. Ετοιμόγενη <Και> βρε μαλαίκα, εσύ είσαι πάλι, ποιος, ποιος είναι Δε σου πάνε να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά Τα μαζεύουμε το στο σ***** μένε, ρε, α, Τόσες προτάσεις δε, τερά, ρε, δε... μου καλύς πρόβλημα εδώ πέρα Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι Άρε καλύτερα Μην κρινιάζεις που δεν σου η ζαριά Τζωγάρισες το όνειρο κι είσαι έτοιμος για όλα Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν Σταμένος θα παίρνει όλα Γεια σου Απόστολε Γεια yeah. παραγγελία για την Παρασκευή Δόκη Σας σήμερα στι 3 Ιουλίου του 1942 στην στη περιοχή του αεροτρομίου της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη για την αντιστασιακή τους δράση κατά των ε, Γερμανών οι νεολαί αγωνιστές της Ελευθερίας Μιχάλης Καράταης και Χρήστο Βακαλόπουλος <Τι> αδρά... Κατηγορία ήταν ότι υπήρξαν μέλη μια σομάδα σαμποτερ της Εθνικοπεντευρωτικής Οργάνωσης Ελευθερία η οποία είχε ιδρυθεί στη Θεσσαλονίκη το Μάιο του 1941 η οποία οργάνωσε αυτή ήταν η πρώτη οργάνωση αντίστασης κατά των Αζί τότε στην κατεχόμενη Ευρώπη στη μνήμη τους θα ήθελα να βάλει τον νύμνο του ΕΑΜ Επειδή, φίλε μου, αυτοί μιλάνε για το δέντρο τη δεξιά. Αν όμω το δέντρο δεν ψηλώνει και δεν απλώνεται, τότε σημαίνει μάλλον ότι οι ρίζε του έχουν ξεραθεί. Μήπω ο ιστορικά μικρότερο αριθμό ψήφων δείχνει ότι το δέντρο πράγματι ούτε ψηλώνει ούτε απλώνεται, ακριβώ διότι αποκόπηκε από τι ρίζε του. Εγώ θα ήθελα και μια αφιέρωση με αυτό την Παρασκευή. Θέλω να, να μου βάλει στο τραγούδι το δέντρο, το γνωστό στην Αθήνα στο κέντρο τέλο που είναι αφιερωμένο και με γραμμένο για το κουκουέ. Ενώ οι άλλοι σφάζονται, όπω είπε και εσά. ΣΥΡΙΖΑ, ΒΑΣΟΚ κτλ. Δίνουν μάχε και, και στου μεταδεργάτε πάνω στην Καλκιδική, όπου κουτσούμπα ήταν εκεί πέρα στη σκηνή του Τρουσίτου στην παρασχεδί. και στη ΛΑΡΚΟ, όπου και αύριο έχουν μια σύσκεψη και εκεί θα είναι πάλι ο γραμματέα μα, και σε πολλού χώρου που δίνουμε μάχε και ανατρέπουμε πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν ανέφερε κανεί μέχρι τώρα, δεν ξέρω οι δασκαλεί αν θα πάρει και πήρε, ότι ανατρέψαμε για πρώτη φορά στην εκατοντάχρονη πορεία της ζωή, τη ΔΟΕ, την πρωτιά τη ΔΑΚΕ στην ΔΟΕ. Και βγήκε πρώτη αγωνιστική σπήρωση. Στην αδύναμε στο κέντρο, σε καινούργιο δέντρο, έχει δοκινά τα βίλα και ολόγληκά τα μήλα, έχει δοκινά και το οποίο είναι από πολύ δουλειά, από τα κάτω, στα σωματεία και στους συλλόγου των δασκάλων. Αυτά λοιπόν, αυτό το δέντρο εμείς ποτίζουμε και αυτό το δέντρο είναι ελπίδα της Ελλάδα και του εργαζόμενου λαού. Αυτό να πούμε, τα, αλλά τα δέντρα, ελπίζω κάποια στιγμή να μας δώσουν μπόλικο ξύλο για να καίμε τα βράδια του χειμώνα στο τζάκι. Γύρω του λαός Το με τι βαρδιές No conocen a mi nada, lo que pasé sin adivinar. Se no Καλησπέρα μα όλοι. Καλησπέρα. Είπε ο γυμναστριακό αυτό το ωραίο δεξί με το Πασόριζα και το Πάριζα και τα σχετικά. Ναι. και ένα το ωραίο που είχατε πει το ψιριζόγαλο με κανέλ. Αν μου αρέσει για την Παρασκευή. Πού το είχαμε πει αυτό. Κάτι. Πολύ παλιά. Ψιριζόγαλο με κανέλ, αλλά να είναι ωραίο. Για φημίση τι ήταν. Όχι έτσι, Είναι την που να φτιάξει ψιριζόγαλο με κανέλ. Α, οκ. Okay. Έλα, το για την Παρασκευή. Έγινε και. με κανέλ. Θέλετε ένα επιδόρπιο ελαφρύ, γευστικό και εύκολο στην παρασκευή του. Σι με με Και κάντε δώρο στον εαυτό σας Τη δίκαιη ανάπτυξη των παιδιών σας Υλικά Πλεώνας μαριζιού Απ' τα χθεσινά γεμιστά της κυρίας Τεανός Πέντε χρυσά αυγά, Μια κατσαρόλα Μια μαρίζ Και το αριστερό μάτι της κουζίνας Εκτέλεση. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το πλεόνασμα του ρυζιού από τα χθεσινά γεμιστά και το γάλα ευαπορέ από τους φρέντους του κύρα Προσθέτουμε τα πέντε χρυσά αυγά που έχουμε ξεπλύνει και χτυπάμε το μείγμα με γκλόπματα μέχρι να γίνει αφράτο Τώρα τοποθετούμε την κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά στο αριστερό μάτι της κουζίνας που αποκτήσαμε με πληστηριασμό Προσθέτουμε ένα λίτρο νερό από τη μάνδρα και 50 γραμμάρια στάχτη από το μάτι όχι της κουζινάς, το άλλο της ραφίνας και προσθέτουμε 2 κουταλιές της κούπας δάκρυα μπαζιάννα τώρα παίρνουμε τα μπολ με την αστερόεσα και απλώνουμε κάτω κάτω μέλι καρπάθου ως βάση δανάτου σερβίρουμε το μείγμα στα μπολάκια και πασπαλίζουμε με κανέλ σχηματίζοντας μία κόκκινη γραμμή αφήνουμε τον μπολ στο ψυγείο για 17 ώρες Και φύγαμε για διαπραγμάτευση, τώρα Συριζόγαλο με Κανέλ, ιδανικό και για τον έρπι Προλάβετε! Ο τα παίρνει όλα, ο χαμένος τα παίρνει όλα, ο χαμένος τα παίρνει όλα, ο χαμένος τα παίρνει όλα. Για το φινάλε θα ήθελα το τραγούδι της Μόνικα, το Yes I Do, να το θερώσω στα αγορια μου και σε εσένα και στο θήμιο για να περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα και καλές καλοκαιρινές διακοπές. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλιά. Μόνικα μωρί βρήκες να φιερώσεις. Τέλος πάντων. Love yes I Do. Αυτό είναι αυτό που yeah. λέει 37 of December. Αυτό. Ναι. <laughs> αυτό είναι. Δόξι. <Do laughs> I can't make you laugh. I can't make <laughs> you cry. Οριακά το λέω λίγο yeah. πιο σωστά από τη Μόνικα. Ωνάρα μου. You're my brightest sun. You're my crystal sea. You're my lover's rhythm Beats inside my Να σου πω, αν δεν σου αρέσει αυτό, πάρε το μη μιλάς για καλοκαίρια. Ε, καλά, δεν είπε και σε το ένα άκρο αλλού εσύ, αλλού εγώ, δεν έχω χρόνο να σε δω. Βρισκόμαστε μονάχα, Κυριακές. Δουλεύω κάθε μέρα ακόμα πιο σκληρά. Και είναι τόσο ηρωνικό πως μ' αγαπάς, και σ' αγαπώ, Μας το θυμίζουν κάποιες διαφοπές. Πάμε στην κάλα σα... Μη μου μιλά για καλοκαίες. Για μακρογιαλιές και αστεριά Πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς Γαμπάω ακόμα φορές Ο χαμένος τα παίρνει τα παίρνει όλα τα παίρνει όλα τα παίρνει Βάλε και μια παραγγελιά, έτσι λίγο την Παρασκευή. Τι? Βάλε το. Ο χαμένο τα παίρνει όλα που τραγουδά και εσύ στι παραστάσει. Μην κάνεις spoiler. Εντάξει, ένα μικρό, Εντάξει, θα το βάλω. <Συξελίες στους δύο> <συξελίες> <complaining> Υπάρχει που δεν σου έρθει ζαριά. το όνειρο, και είσαι για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μα μάθαιναν παλιά. Ο χαμένο τα παίρνει όλα.